Κεφάλαιο Αλφα 1135 135 Στοιχη 1-8 Ο πρόδρομο Ιωάννη 1. Η αρχή του χαροποιού μηνύματο περί της ελεύσεωση των κόσμων του Ιησού Χριστού, ο οποίο είναι ο ενανθρωπίστα Ισιό του Θεού, έγινε ο Ιωάννη. 2. Και έγινε ο Ιωάννη η αρχή του Ευαγγελίου, σύμφωνα με εκείνο που έχει προφυτευτεί και είναι γραμμένο Ισου προφήτα. Ιδού, Λέει ο Επουράνιο Πατήδιο του προφήτου Μαλαχίου στον Μαισίαν: Εγώ, αποστέλω των απεσταλμένων μου πρωτήτερα και εμπρό από ΣΕ, ο οποίο θα προετοιμάσει τα ψυχά των ανθρώπων, για να σε υποδεχθούν ω σωτήρα και λιτρωτή, και έτσι θα προπαρασκευάσει εμπρό από ΣΕ τον δρόμο, δια του οποίου θα πλησιάσει ω διδάσκαλο και σωτήρ του ανθρώπου. 3. Και ο απεσταλμένο αυτό είναι εκείνο περί του οποίου προείπαινο τα εξή. Φωνή ανθρώπου που κράζει στην έρημον και λέγει «Ετοιμάσατε των δρόμων δια του οποίου θα έρθει προς σας ο Κύριος. Κάμετε ίσιους και ομαλούς τους δρόμους από τους οποίους θα περάσει. Ξεριζώσατε δηλαδή από τα σψυχά σας τα αγάθια των αμαρτωλών παθών και ρίψατε μακράν τους λίθους του εγωισμού και της πορόσεως και καθαρίσατε με τη μετάνεια το εσωτερικό σας δια να δεχθεί τον Κύριον». 4 και έγινε ο Ιωάννη αρχή του Ευαγγελίου με το να βαπτίζει στην έρημον και με τον να βάπτισμα που έπρεπε να συνοδεύεται με εσωτερική μετάνοια προ τον σκοπό του να επιτύχουν οι βαπτιζόμενοι την άφηση των αμαρτιών του, την οποία θα του εξυσφάλιζε ο μετά τον Ιωάννη ερχόμενο Μεσία. 5. Και πήγαιναν προ αυτόν οι κάτοικοι ολοκλήρου τη Ιουδαίας και η Ιεροσολημίτε και βαπτίζοντο υπό του Ιωάννου όλοι στον Ιορδάνιν ποταμών. Συγχρόνω δε εξομολογούν το φανεράτα σαμαρτία στον. 6. Σύμφωνο δε καθόλου προ το κήρυγμά του, ήταν και ο όλο βίο του Ιωάννου και η όλη εμφάνισή του. Εφόρει ο Ιωάννη ένδυμα υφασμένων από τρίχα καμίλου, και είχε ζώνη ενδερματίνιν γύρω από τη μέση του, και έτρωγε ακρίδα, από εκείνα που έφεραν ο άνεμο σαν σύννεφων από την Αραβία νη στην έρημον, και μέλη που μέσα σχισμά πετρών αποθήκευαν άγρια μελίσια. 7. «Και κήρυτε και έλεγεν, έρχεται ύστερα από εμέ εκείνος που λόγω του αξιώματός του και της θείας φυσεώς του είναι δυνατότερος από εμέ, του οποίου εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω και να του λύσω ως δούλος των λωρίων των υποδημάτων του». 8. Εγώ μένες σας εμπάπτισα με νερόν, αυτός όμως θα σας βαπτίσει με πνεύμα άγιον, το οποίο θα καθαρίσει και τα ψυχά σας.